Τριακοστό τρίτο μάθημα. Στα καταστήματα. Όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι, πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα ή σε μια υπαίθρια αγορά. Τα μεγάλα καταστήματα πουλούν ένα σωρό πράγματα. Έχουν μεγάλη ποικιλία από έπιπλα και έτοιμα ρούχα μέχρι μυρωδικά και παιχνίδια. Στα εμπορικά καταστήματα βρίσκει κανεί όλων των ειδών τα υφάσματα, δηλαδή μάλινα, βαμβακερά, μεταξωτά και άλλα. Υπάρχουν επίσης τα ειδικά καταστήματα που πουλούν μόνο ένα είδος εμπορεύματος. Παραδείγματος χάριν, τα καταστήματα που πουλούν μόνο υφάσματα, τσάντε, βαλίτσες και τα λοιπά. Υπάρχουν τα καταστήματα ψηλικών ειδών, τα οποία πουλούν τα πιο αναγκαία πράγματα που χρειάζεται κάθε νοικοκυρά. Λόγου κλοστές, κλωστέ, βελόνες, καρφίτσες, κορδέλες. Σε άλλα μαγαζιά βρίσκει κανείς χρήσιμα είδη για το σπίτι. Παραδείγματος χάριν βούρτσες, σκούπες, κουβάδες, πιατικά. Στην Ελλάδα ο κόσμος πίνει πολύ καφέ. Και τον προτιμούν από το τσάι. Το κρέας πουλιέται στα κρεοπολία. Ζητάτε από τον χασάπι, αρνάκι, βοδινό, χοιρινό ή μοσχαράκι. Στα παντοπολία πουλούν κάθε λογή σφαγόσιμα. Ζαμπόνι, λάδι, ρύζι, μακαρόνια, βούτυρο, αυγά, χυρί, ελιές, σταφίδες, ζάχαρη, κρασί, κονσέρβες κτλ. Για τα λαχανικά και τα φρούτα πηγαίνουμε στο μανάβικο, όσο για τα πουλερικά πηγαίνουμε σε ειδικά μαγαζιά. Πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα αγοράζουν ένα ύφασμα και το δίνουν στο ράφτη ή στη μοδίστρα, να τους το φτιάξει στα μέτρα τους. Αλλά πολλοί κόσμος επίσης αγοράζει έτοιμες φορεσιές και εσώρουχα. Στα καταστήματα υποδημάτων βρίσκει κανίς σκαρπίνια, γοβάκια, μπότες, διάφορα ανδρικά και γυναικεία παπούτσια, παντόφλες, πέδυλα κτλ. Από τα χαρτοπολία αγοράζουμε χαρτί και κάθε είδους γραφική ύλη, παραδείγματος χάριν μολύβια, στυλό, μολύβια διαρκείες, μελάνι, φακέλους, γομολάστιχες, στουπόχαρτο, χρωμαστιστές καρτ-ποστάλ, πλάκες και κοντήλια για τα παιδιά. Τα περίπτερα πουλούν τσιγάρα, σπίρτα, καπνό, εφημερίδες, περιοδικά, σοκολάτες, καραμέλες, γραμματόσημα και χαρτόσημα.